Κεφάλαιο Ιωταήτα σελίδα 324 Στίχη 1 ω 8 Ο άδικο Κριτή και η Γύρα 1. Έλεγε δε προ του μαθητά του και παραβολήν δια να του διδάξει ότι πρέπει πάντοτε αυτοί να προσεύχονται και να μη αποκάμνουν και αποθαρρύνονται εάν ε προσευχέτων δεν εισακούονται αμέσω. 2. Και του είπε. Ήτο το κάποιο δικαστήσει μίαν πόλη που δεν εφοβεί το των Θεών αλλά ούτε εντρέπεται και κανένα άνθρωπον. 3. Ή το δέει στην πόλη εκείνην μία χείρα και ήρχε το εις αυτόν και του έλεγε «Κάμε δικαίαν κρίσιν και προστάτευσέ με από αυτόν με τον οποίο ευρίσκομαι εις δίκοιν διότι με αδικοί». Τέσσερα Και δεν ήθελε, είπε αρκετών χρόνων ο δικαστή να αποδώσει το δίκαιο εις στην χείρα. Μετά τα αυτά όμως, επειδή επέμενε η χείρα, είπε μέσα του «Αν και δεν φοβούμε τον Θεόν και δεν εντρέπομαι κανένα άνθρωπον» Πέντε «Όμως, μόνο και μόνο επειδή μου παρέχει ενόχληση η χείρα αυτή, θα τη αποδώσω το δίκιον, δια να μην με ενοχλεί και με πιέζει με το να έρχεται εξακολουθητικό έω ότου λάβει τέλος η υπόθεσή τη. 6. Υπεδέω κύριο. Ακούσατε και προσέξατε καλώς τι λέει ο κριτή ο άδικος». 7. Ε, λοιπόν. Ο Θεός δεν θα αποδώσει το δίκαιο και δεν θα κάνει την εκδίκηση των εκλεκτών Του που δια των προσευχών Τον φωνάζουν εις Αυτόν μέρα και νύκτα και αναβάλει δια το καλόν Τους να κάνει την κρίση. 8. Σας διαβεβαιώ ότι ο Θεός θα κάνει γρήγορα την εκδίκηση των εκλεκτών Του και θα τιμωρήσει εκείνους που Τους αδικούν. Αλλά όμω, όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου για να κάνει κρίση και να αποδώσει δικαιοσύνην, θα έβρει άραγε επί της ανθρώπους που να έχουν την επίμονον και κατάβλητον αυτήν πίστην ώστε να μην αποκάμνουν προσευχόμενοι.